Το θέμα είναι με τι αίσθημα ξεκινάει ο καθένας εγώ, να φτιάξει ένα γκρουπ και τι στόχους, έχεις, τι στόχους έχει και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το να φτιάξει, μπορείς να φτιάξει ένα γκρουπ για να γίνεις γνωστό, να οικονομάς φράγκα και όλα αυτά τα πράγματα. Σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να, να επιτελούμε τον σκοπό για τον οποίο το ξεκινήσαμε τον γκρουπ. Ο σκοπός αυτός είναι να νιώθουμε καλά μεταξύ μας. Δηλαδή να είμαστε κάποια άτομα τα οποία... Γουστάρουν αυτό το πράγμα και το θεωρούν κάποιοι κάτι από τα καλύτερα πράγματα που κάνουν. Κι αρνητικό υπάρχει σε αυτό το πράγμα εσάς, νομίζω ότι υπάρχουν μόνο θετικά στοιχεία αν μπορεί να σε εργάζεται με κόσμο, ο οποίο ζει, ξέρω εγώ σκέφτεται, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο που ενεργήσει εσύ κάθε μέρα. Δεν είναι θέμα για το αν θα παίζουμε εδώ πέρα ή οπουδήποτε θα παίζουμε, είναι θέμα ξέρω εγώ ότι άμα θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνει και να, να αναλάβει ορισμένε ευθύνε. Ότι για να κάνει ένα πράγμα χρειάζεται να. Κάνει κάποια δουλειά γι' αυτό. Και το θέμα είναι να, να μην κάνει δουλειά επειδή πρέπει να κάνει δουλειά, αλλά επειδή γουστάρεις να κάνει δουλειά. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Κατά πόσο γουστάρεις να κάνει ένα πράγμα και το κάνει επειδή έτσι το αισθάνεσαι και έτσι σου βγαίνει, από ότι να το κάνει επειδή πρέπει να το κάνει για να κάνει κάτι άλλο. Thank mm -hmm. you.